Δηλαδή, τι θα κάνουμε εδώ πέρα, θα το κάνουμε American Bar. Με τι Ηνωμένε Πολιτείε πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινέ αξίε και κοινού στόχου. Η μακριά ιστορία και η δυνατή φιλία που συνδέει τις δύο δημοκρατίες μας στηρίζεται σε κοινές αρχές και αξίες, σε κοινούς αγώνες αλλά και στη συμμετοχή μας στη μεγάλη κοινότητα κρατών του ΝΑΤΟ. Οι στόχοι σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν. Καταρχά <Τοχελόντας> θέλω να σας πω ότι το αμερικάνικο μοντέλο της χρηματοπιστωτική επέκταση, του χρηματοπιστωτικού επεκτατισμού μας, το ότι κόβουνε χρήμα, το ότι mm -hmm. ακολουθούν την ε, λογική της κρατικής παρέμβαση, αγοράζοντας τράπεζες και κρατικοποιώντας είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στις δικές μα Αν θέλετε και ιστορικά εγώ ε, θαυμάζω τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ και ιδιαίτερα την ε, ομιλία του όταν ανέλαβε πρόεδρος του Ηνωμένου Πολιτών της Αμερικής. Αν θέλετε και ιστορικά εγώ ε, θαυμάζω τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ Αντιαμερικανισμός, η κακομεταχείριση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτιών επηρεάζει τους Αμερικανούς. Καθίστε. Έτσι θέλαμε να τιμήσουμε την Εθνική Εορτή σήμερα. Τετάρτη Ιουλίου έχουμε Εθνική Εορτή, γιορτάζει το γλυκό σπίτι η Αμερική που την ευλογεί όλα. Όχι ο λαός, ο Θεός Να κόβει μέρες από μας, από το λαό Από έχουμε Και να τους δίνει χρόνια για να μεγαλουργούν Και να κρατάνε το φάρο του πολιτισμού ε, Ψηλά Και πάντα αναμένω Αν όχι ψηλά, τουλάχιστον πάντα αναμένω Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε Λόγω εθνικής εορτής Πάμε τώρα στα δικά μας Αφού σας καλωσορίσουμε Και αφού πούμε ε, Μήνυμα από Θεσσαλονίκη όπω το λέει εδώ ακροατής Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ξεκινά και εδώ το 17ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο στρατόπεδο Παύλου Μέλα. Περιμένουμε όλου και όλου γιατί ο ρατσισμό είναι αρρώστη. Επιπλέον, λέει εδώ σε εμά, μια που θα ανηφορήσετε στα μέρη μα, στο 96% του εμπορικού συλλόγου Θεσσαλονίκη ψήφισε κατά τι λειτουργίε των καταστημάτων τη Κυριακή. Αυτά σα περιμένουμε. Το λέει αυτό επειδή την άλλη Πέμπτη και Παρασκευή θα βγάλουμε δύο εκπομπέ από το στούντιο του ΡΙΑΛ στη Θεσσαλονίκη ω Ελληνοφρένια. Θα ανέβουμε πάνω. Και γι' αυτό ζητάμε από ακροατές, αν έχετε και εφηδιάθεση, να επικοινωνήσετε με τον Αποστόλη στο 211-208-200 για να κλείσουμε ένα ραντεβού εκεί, όπως κάποιο ακροατής νόμιζε χθε, Αλλά να πείτε διάφορα να σα ηχογραφήσει εδώ και να τα μεταδώσουμε από εκεί θέματα θεσσαλονικιώτικα ή με τον τρόπο σα, το δικό σα το χαλαρό ή τον άλλον, τον θεσσαλονικιώτικο πάντως. Σοφία Βούλτεψη, τι ακριβώς θα ακούσουμε τώρα πώς συμπεριφέρεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας και πώς θεωρεί την έννοια της ευθύνης. Γίνεται σήμερα επίκληση στις εφημερίδες των θέσεων της νέας δημοκρατίας μόλις το πρόσφατο παρελθόν, το 2011 όπου τότε υπερασπιζότανε τα δίκτυα της ΔΕΗ. Δεν κατάλαβα ποιο ήταν κατά της ιδιωτικοποίησης. Νέα Δημοκρατία με άλλες δηλώσεις που δευτόν και η κυβέρνηση τώρα... Μισό λεπτό, μισό λεπτό Αυτό είπε ο, ο Παπαδάκης πολύ καθαρά Ακούστε με. Η Νέα Δημοκρατία το 11 δεν ήταν κυβέρνηση. Οι μούλευτές το 11 μπορούσαν να λένε ότι θέλουν λεπτο. Τι θα πει αυτό τώρα I wanna talk Quisine smile. Θέσα τώρα. I match to daddy, I match to flutter to do να θέλουν. και 13 και 14, γιατί δεν υπάρχει να ελέγξει τι ή να κρίνει και Αυτό ακριβώ, η έννοια τη ευθύνη και πώ την αντιμετωπίζει ένα στέλεχο κόμματο, τώρα κυβερνητικό, αύριο μπορεί να μην είναι όπω δεν ήταν και χθε. Παρ' όλα αυτά, όπω ακούσατε, η σοβαρότητα, σύμφωνα με τη Σοφία Βούλτευση, εκπέμπεται μόνο από στελέχη που είναι στην κυβέρνηση. Όταν δεν είσαι στην κυβέρνηση, μπορεί να λες ότι θες. Γι' αυτό το θέμα ερωτήθηκε σήμερα, γιατί αυτή η δήλωση έγινε χθε στον Παπαδάκη. Σήμερα που ήταν στο Μέγκαμ, τη ρώτησε ο Οικονομαία. Είναι αλήθεια αυτό το χθε. Ε, στο, το γράφουν στο διαδίκτυο γι' αυτό σα ρωτάω και το γράφουν και κάποιες εφημέρειες είμα. Ότι ναι μεν το, νέα, το 2011 η Νέα Δημοκρατία ήτανε κατά του υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα του, της ΔΕΗ αλλά τότε εντάξει ήταν αντιπολίτευση και ο καθένα μπορούσε να λέει ό,τι θέλει. Όχι δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον Αντώνη τον Δελατόλα και το Ποντίκι γιατί από εκεί ξεκίνησε αυτό Το πρωτοί, το έβαλε και μετά, βέβαια, ο καθένα αναπαράγει ό,τι θέλει. Ξέρετε, στο διαδίκτυο τελειώνει αυτό. Ε, ήταν συγκεκριμένη η ερώτηση από μαγνητοφώνηση του κειμένου. Που γίνεται από εμά και από τη γραμματεία τύπου. Είναι εντελώς διαφορετική από αυτό το κείμενο που έχει προσθέσει. Μιλάμε προσπάσεις. για την παρουσία σας ναι, Στο, στο τηλέφωνο. που τηλέφωνα. μου λέει ότι άλλα λέγατε, κυρία Βούλτεξ, μου λέει ο κύριο Δελατόλα, το 2011. Και του λέω: Το 2011 δεν ήμασταν κυβέρνηση. βουλευτές, όχι οι βουλευτές τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτέ μπορούσαν να λένε ό,τι ήθελαν. Η Νέα Δημοκρατία το 11 δεν τα κυβέρνηση. Μουλευτές του 11 μπορούσαν να λένε τι θέλουν. Η Νέα Δημοκρατία το 11 δεν ήταν κυβέρνηση. Μουλευτές του 11 μπορούσαν να λένε ότι θέλουν. Εδώ λέγανε οι Πρωθυπουργοί ότι θέλαν, εδώ λένε οι Προεδροί ότι θέλουν και το θέμα δεν είναι τι κάνουν αυτοί. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με το τι λένε και... Έχει αποφασίσει και ο κόσμος ότι μπορεί όντως να λένε ότι θέλουν και πριν βγουν και μετά αφού βγουν και γενικότερα. Και όπως ξέρετε όλοι, όχι μόνο λένε ότι θέλουν αλλά κυρίως κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορεί η σοφία βούλτευση καθόλου τη συνέπεια και τη σταθερότητα. Βεβαίω, γιατί α, να σας πω κάτι και γιατί και αυτό επίσης. Αυτό το ότι εγώ το δογματικό έχω μια θέση το 10 και δεν μπορώ να έχω άλλη θέση το 14, εμένα με ενοχλεί. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Μου το κάνουν και εμένα. Έγραψε τότε αυτό. Ναι, υπό τι τότε συνθήκε και τα δεδομένα και τα γεγονότα και το γεγονό ότι προσέξτε. Είχαμε πάει σε μια εκλογή με το λεφτά υπάρχουν και μετά διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και έπρεπε να γράψουμε. Εάν είναι γιατί την παίζατε στο χαρτούβελτ τότε που είχε, αυτό σας άρθρο, λέω. Ε, για, που είχε γράψει ένα άρθρο Α... υπό άλλε συνθήκες. Ναι, με έχει ξαναρωτήσει όμω την άλλη εκπομπή. Αυτό. Όχι τώρα, επειδή πάει κολλάτι αυτό Υπό εκείνε τις συνθήκες που πίστευα ότι με, αφού διαπιστώθηκε ότι λεφτά δεν υπάρχουν έπρεπε να γίνουν εκλογές μπορούσα να την πέσω σε όποιον ήθελα Τώρα έχουν γίνει δύο εκλογές Τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει στη χροκοπημένη χώρα για να ε, έχει βγει ένα συμπέρασμα Το μαλλί πως είναι το ότι εγώ το δογματικό έχω μια θέση το 10 και δεν μπορώ να έχω άλλη θέση το 14 εμένα με ενοχλεί Δεν μπορεί του δογματισμούς όπως μπορείτε να καταλάβετε το δηλώνει, το λέει δεν μπορεί καθόλου ε, τη σταθερότητα των απόψεων αλλάζουν όλα ανάλογα με τις συνθήκες μέσα σε αυτό χωράνε τα πάντα από είμαι κατά του μνημονίου μέχρι είμαι φανατικά υπέρ του μνημονίου και οτιδήποτε άλλο σήμερα σου λέω θα πάρει μια αύξηση αλλά άλλαξαν οι συνθήκες αύριο. Και δεν θα πάρει την αύξηση, και μεθαύριο, επειδή ξαναλάζουν οι συνθήκε, πληρώνει και μια εκτακτή φορά και αναδρομικά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το ζούμε τα, την τελευταία πενταετία, τετραετία. Οπότε, γιατί να μην υπάρχει και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο και να αποτινάξουν από πάνω του το δογματισμό, Γιατί είναι δογματισμό να είσαι συνεπή και να έχει ένα σταθερό πλαίσιο αρχών. Και πάνω σε αυτό, αν χρειαστεί να κάνει κάποιε αλλαγέ σε δευτερεύοντα θέματα. Όχι, είναι δογματικά όλα αυτά, δεν τα μπορούν καθόλου το λέει και η επίσημη φωνή της κυβέρνησης, η οποία λέει και άλλα, όπως θα ακούσετε τώρα, και θα καταλάβετε, τα 20 εκατομμύρια των τουριστών που περιμένουμε φέτος θα έρθουν από σήμερα και στις επόμενες 10 μέρες. Είναι ασυνήθιστο όμως το να αναγγέλλεται μια απεργία και εμένως εσύ να βγαίνεις και να λες η κυβέρνηση ναι, δηλαδή, αλλά δεν τους μία... επιστρατεύσουν ναι. Αλλά δεν είναι μια συνηθισμένη απεργία Είναι μια απεργία που μπορεί να οδηγεί σε καταστροφή της οικονομίας της χώρας mm -hmm. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα, έρχω... θα έρθουν 20 εκατομμύρια τουρίστες και δεν θα έχουν κλιματισμό Δεν θα ξαναπατήσουν Το μαλλί είναι Σκατά.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 Αλλά, όχι, ακούσατε ότι η απεργία τη ΔΕΗ είναι καταστροφή τη οικονομία τη χώρα, του πλανήτη, του γαλαξία και θα μείνουν χωρί κλιματισμό. Γιατί και τα 20 θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα και θα έχουν και ζέστη και θα θέλουν κλιματισμό και θα κοπεί ταυτόχρονα 24 ώρε στο 24ωρο ώρ, παντού σε όλη την Ελλάδα το ρεύμα και δεν θα έχουν τα 20 εκατομμύρια και δεν θα έρθουν αυτά τα 20 εκατομμύρια. Θέματα, θέματα και κυρίω σοβαρά επιχειρήματα. Γιατί αυτό είναι το θέμα, να έχει σοβαρά επιχειρήματα. Το ηχητικό που ακολουθεί είναι προϊόν μοντάζ. Είναι, είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα και το φτιάξαμε εμείς. Είναι μοντάζ, δεν έχει υποθεί ω τέτοιο, δεχτείτε το ως γελιογραφία στην εφημερίδα ή ως κάτι παλαβό που δεν έχει υποθεί. Πρωτογενέ πλέον όμως σημαίνει και κάτι ακόμα. Να δώσουμε ένα αρχίδι, αρχίδι. στους χαμηλοσυνταξιούχους για ελάφρυνση των αδικιών που έχει υποστεί η κοινωνία μας. 1. Archidy, στου Archidy, 2. Ένα και Archidy, δεν χρειάζεται άλλο. Ζωλού, λού Τα έχει παίξει και ο Παπαδάκης με αυτά που ακούει Ακούσατε τι ακριβώς θα πάρουμε είναι μοντάζ Από τον Πρωθυπουργό Και αυτά ε, όπως έχει πει και η βούλτεψη Πριν να αλλάξουν οι συνθήκες Γιατί δεν είχε τέτοια πρόθεση να δώσει αυτά 18 σημεία είχε τάξει ο Σαμαρά. Τελικά κατέληξε σε ένα Πολύ απτό και συγκεκριμένο όπω ακούσαμε στο μοντάζ που μόλι προηγήθηκε Το παίξαμε καθαρά γιατί Είχε πει τη λέξη ήδη, είχαμε και από το «αρχίζουμε» το πρώτο, την πρώτη συλλαβή. Τα κολλήσαμε όλα αυτά μαζί, νομίζω στο πιάτο δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, αλλά δεν νομίζω να διαφωνεί και κανείς με την ουσία της φράσης. Νομίζω έχει δοθεί αυτό με γενεοδορία, με την χαρακτηριστική γενεοδορία της κυβέρνησης αυτής και των προηγούμενων. 2 11 200, 8 200 μπορείτε εκεί να επικοινωνείτε και η Αθηναία αλλά και οι Θεσσαλονικοί που σας θέλουμε έτσι να πείτε διάφορα που θα παίξουν την άλλη Πέμπτη και Παρασκευή από την Πλατεία Αριστοτέλους προς όλη την Ελλάδα όποιος θέλει να στείλει SMS ε, γράφει το μηνυμά του, Real και ενώ το μηνυμά του αποστολείς στο 54% και όποιος θέλει να στείλει mail studiopapakeryalifem.gr είναι η διεύθυνση, το SMS κοστίζει 1,23 ευρώ ο ρυθμίζει τον ήχο και. Γιατί εκλέγουμε βουλευτές, γιατί βγάζουμε κυβέρνηση για να προασπίζει το δημόσιο, δημόσιο συμφέρον και όλοι αυτοί που κατά έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 30-40 χρόνια υποτίθεται είναι εκεί για να κάνουν το δημόσιο να λειτουργεί σωστά προ όφελο του λαού. Ε, μπορεί κάποιο να πει ότι δεν λειτουργεί σωστά το δημόσιο. Γι' αυτό όμω έχουμε κλέξει όλου αυτού. Εσεί, όχι εμεί, δεν έχει σημασία. Έτσι, όπω λειτουργεί το σύστημα, είναι σαν να του έχουμε κλέξει όλοι μαζί. Άλλωστε, λουζόμαστε όλοι μαζί αυτά που κάνουν ή δεν κάνουν. Γι' αυτό του έχουμε στείλει εκεί για να βάλουν μπροστά σωστά τη μηχανή. Θα ακούσουμε τώρα την αντίληψη του εκλεγμένου, τη εκλεγμένη για την ακρίβεια, για την συγκεκριμένη μηχανή. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι αποκλειστικά στο δημόσιο και να δουλεύει σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι αποκλειστικά στο δημόσιο και να δουλεύει σωστά. Το ψωμί, το γάλα, το γάλα, το ζάχαρη, το, το, το, το μακαρόνι, το τυρί, το γιαούρτι, η ντομάτα. ξέρω το να τα ακώ, σα σας και τέτοια clean, mean, oh, like me, like me, oh, Τα Σοβιέτ τελειώσανε Αυτό υπάρχει ελεύθερη οικονομία Σε ευχαριστώ Βανίγερ το ότι εγώ το δογματικό έχω μια θέση το 10 και δεν μπορώ να διέχω άλλη θέση το 14 εμένα με ενοχλεί Η Νέα Δημοκρατία το 11 δεν ήταν κυβέρνηση, μούλευτές το 11 μπορούσαν να λένε τι θέλουν Τα Σοβιέτ τελειώσαμε Αυτό υπάρχει ελεύθερη οικονομία Σας ευχαριστώ, Βαναγέρο Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι αποκλειστικά στο δημόσιο και να δουλεύει σωστά Η Σοφία ήταν, η οποία όπως ακούσατε μιλάει για το δημόσιο το οποίο έχει κληθεί να το υπερασπιστεί και να το κάνει να λειτουργεί, ενώ εκ των προτέρων έχει πάρει την απόφαση ότι αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ σωστά. Ε, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, λαός, μέρος Α. Ναι. Έλα ρε. Όχι okay, Άσε ρε, τριμ... Περίμενε, περίμενε, γιατί είμαι στη Για να, πω, τι... να Πάρε κάτι καλό. Τι? Να πάρεις κάτι καλό, λέω. Τι το εδώ, λοιπόν. Καμιά λαϊκατζού, λέγε. Την ταινία ο Ηλίθιος και ο Πανελίθιος τι ξέρει. Ναι. Αν ο Ηλίθιος είναι ο δικός μας άνθρωπος. Ξέρεις ποιος είναι ο δικός μας άνθρωπος τώρα, ο... Ο Θανάσης. Νιώθω απόλυτα ένας από σας, ο ίδιος, ο φίλος σας, ο Θανάσης ο Μπούρας. Ένα μάλακι, θα φανάζεσαι λοιπόν. Αν ο δικό μα άνθρωπο είναι ο Ιλίθιο, Ναι. Ποιο είναι ο πανηλήθιο, το άλλο του βλαχαδρό που λέγεται ΔΕΗ, Λόγο ή ρε μάλακι, θα είστε με τον Ιαλόγο. Το Ταμήλο, δεν είναι μάλακι, σόπρα. Και από τα καλά που έχει πει. Εμεί είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητέ Πανεπιστημίου. Δεν νομίζω ότι το νόημα τη Επιτροπή να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάσουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγια. Και πάνω από μια φορά το μήνα δεν έχει νόημα να κυραστούμε. Στο και το σημείο αγαθό είναι μόνο το νερό Η ενέργεια μπορεί να ζήσει και χωρίς ενέργεια Μπορεί να πας σε, μια, σε ένα χωριό Και να ζει με τη λάμπα που ανάβαμε παλιά Δεν χρειάζεται τώρα Έχεις λάμπα πετρελαίου στο σπίτι σου ε, Είχα αλλά τώρα έχω γκάζι Αλλά και με το γκάζι Γίνεται δουλειά Δεν γίνεται δουλειά γιατί ήταν άλλη μια φορά που ξέχασα Το γκάζι ανοιχτό <laughs> <laughs> Άλλη μια φορά που ξέχασα Από τότε τα φοβάμαι όλα αυτά και έχω μόνο δεί, Μόνο δεί και έχω βγει στη ζητιάνια για κιλοβατόρα. Δώσε 10 λεπτά. Από το χρόνο σου θα είναι η νέα διαφήμιση. Παρόλα αυτά, γιατί με ρώτησε για τη λάμπα. Παιδί μου ο Ταμίλιο το είπε. Ότι, ότι δεν είναι αγαθό, ιδέα το ξέρω. Αγαθό και μπορούμε να ζήσουμε με μια λάμπα πετρελαίου. Μπορούμε να ζήσουμε μια λάμπα. Πετρέλαίο δεν έχουμε πέσει, του μαλάκια. Με λάμπα πετρελαίου μπορούμε να ζήσουμε. Πετρέλα. Η λάμπα πετρελαίου δεν καταναλώνει και πολύ πετρέλαιο. Ναι, σωστό. Έρχεται πολύ φθηνά. Πόσο πετρέλαιο καταναλώνει ο Ταμίλιο, δεν ξέρω, για να πάρει μπρο το μυαλό με τη μανιβαίλα. <laughs> είναι μόνο καύση.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 Θα πευχεί. Θα πευχεί η βία, ah, Α, βόρεια η yeah. βία. Μπράβο. Λοιπόν, φέτο βουλιάζει από Σέρβου. Επήγαινε να δει, είναι κανένα σε καμιά ταβέρνα, σε καμιά καφετέρια. Τι ταβέρνε, παιδι μου, θα κάτσω να κοιτάξω. Yeah. Θα πάω να δω άμα έχει καμιά καλή σέρβισα. Επήγαινε. Σερβίδα. Φέτος. Να τη δει, άντε, πότε. Σέρβα. Πώ θα... το γυάλι του τη λένε, δε έχουν ωραίο κόλλα. Θα πάω Σαββατοκύριακό. Θα πάω φορτωμένο να ρωτήσω τιμέ, να μάθω να κάνω έρευνα αγορά. Πόσο θε, Μωρή, <laughs> θα ρωτά. Yeah. Δεν ξέρω και Σέρβικα. Εκ Ο δικό μα ο αθλητή ο Κεντέρη θα πετύχει εν αυτού του χρόνου σαν δεν είχε ανταγωνισμό. Mm. Είναι ο ανταγωνισμό το κίνητρο Υψέματα, να προσφέρει καλύτερε υπηρεσίε για ας, να πάρει τον πελάτο σου. Άκουσα που είπε ο άλλο εκεί πάνω ότι ο Κεντέρη βγήκε με τον ανταγωνισμό έκανε. Ο, έκανα... ο Κεντέρης, ο Κεντέρης, ο Κεντέρης. Άμα αφού τον, αφού τον άνθρωπο τον κυνήγανε τόσο μαύροι. Ναι, αλλά δεν είχε ανάγκη, είχε πάρει τόση ντόπα που δεν είχε ανάγκη. Γυνέα... Δεν υπήρχε ανταγωνισμό εκεί, εκεί υπήρχε μονοπόλιο. Σα ευχαριστώ, Βανίγε. Το ανακοινώνει και ο Υφυπουργό Αρμόδιο για την ανάπτυξη τη ελεύθερη οικονομία. Και πάει μια χαρά και η ανάπτυξη και κυρίω η ελεύθερη οικονομία. Και ο Γεράσιμο Γιακουμάτος που έκανε την ανακοίνωση. Θα μείνουμε λίγο στη Σοφία Βούλτεψη, η οποία το 11 έλεγε ότι ήθελε. Εναι, τώρα δεν λέει ότι θέλει. Καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά που λέει είναι ζυγημένα και εστυχισμένα, όπω λέγαμε και στο στρατό. Η που δεν μπορεί τα δογματικά και τα στα Εντάξει, σχετικά. Σχετικά. Αλλά Μερινά. θέλω να πω ότι εγώ θεωρώ σταλινικό να πρέπει εγώ να κάθομαι για πάντα στην άποψή μου του 10 μήπω βγει κάποιο και μου πει τι έλεγα το 10 Το θεωρώ στα ελληνικό και επειδή το έχω ζήσει στο πατσί μου. Και, και το ακόμα ε, έχουμε και το φασίλειο. Όχι, όχι. Εγώ δεν το λέω ε, ποτέ. έχουμε ανατρέξει στο τι λέγανε, ναι, αλλά αγορή να δούμε και, και τι συνθήκε. Ναι, να ναι, ναι, αλλά να δούμε και τι συνθήκε. Και πώ συμπτωματικά όταν κανεί είναι αντιπολίτευση λέει άλλα και όταν γίνεται κυβέρνηση λέει άλλα. Εγώ λοιπόν το 12, α πούμε το 11, προ το τέλο το 12 δεν ήμουν βουλευτή. Έλεγα αυτά που λέω και σήμερα. Για να ακούσουμε, λοιπόν, αυτά που έλεγε το 11 και το 12 τα υποστηρίζει και σήμερα. Είναι ένα οικονομικό πόλεμο στον οποίο πρέπει να αντέξουμε, επιβιώνοντα ω έθνο. Ένα βιώμα. Και πρέπει να το κάνουμε. Δεν, δεν υπάρχει αλήθεια, μα όλου να του κρεμάσουμε στο σύνταγμα, ότι πρέπει να το κάνουμε πρέπει να το... Δεν θα γίνει Προφανώς πιστεύει και τώρα Αυτό ακριβώς ότι έχει γίνει εθνική προδοσία Στη χώρα και είναι υπέρ της σκληρής τιμωρίας. δεν Όπως δήλωσε πριν δεν αλλάζει Ενώ βέβαια λίγο πριν είχε δηλώσει ότι αλλάζει Όλα μαζί τα έχει πει η Σοφία Βούλτεψη, Αλλά είναι μια κομβική της δήλωση Την είχε κάνει πριν κανένα 1,5 χρόνο περίπου Δύο Και είχε πει αυτό ότι χρειάζεται σκληρή τιμωρία Γιατί Υπήρξε εθνική προδοσία, κάτι που δεν έχουν τολμήσει να το πουν άλλοι και άλλοι βουλευτέ. Αλλά το είπε η Σοφία. Βούλτευση. Λαό, μέρο βου. Ωραία, λεφέ με εκεί, έτσι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εκτό. Τώρα από εδώ Εκτός από το Στρέκα που έπρεπε να είναι στην κυβέρνηση, έπρεπε να είναι και ο Ισαα. Ο Ματιάμπα. Εντάξει. Ο χορό. Ποιο Ισαα, <laughs> Είναι στην δημοκρατία. Δεν είναι. Τι? Δεν τον ξέρετε. Τον Ισαΐα. Ναι. Ποιον! Η νέα δημοκρατία δεν έχει ένα Ισαα. Έχει και Ισαα. Mm, α, δεν το ξέρω. Μεσία έχει. Μήπω τον μπερδεύετε, Μεσία, τον τον Σαμαρά. Μεσάια που λέμε. Okay. Μήπω μπερδεύτηκε, και η νόμη Και τον Ισαα έχουμε. Έχει και Ισαα και Μεσία. Μεγάλο κόμμα. Είναι απαραίτητο. Έχει λόγο να ψηφίσει τώρα. Μα πούμε κάτι, τόση ώρα που μιλάμε. Τι έγινε με τα παιδιά τη πρώτη ηλικιού. Τι έγινε.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 Βέβαια, βέβαια. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει. Ο υπουργός <laughs> έλαντε, είχα χώλη από κάτω. Εντάξει, η η Μαρία, Λουίζα, πώ τη λένε, τη Νέα Δημοκρατία, εκπρόσωπο, Άνα δικιά σα. μισέλα, μαγκοπούλ, το κορίτσι μου. Αυτή... Τι δεν καταλαβαίνει, βλαμμένο είσαι. Ακού, άκου, άκου, άκου. Λοιπόν, αυτή πρέπει να έχει πέσει τα βαριά ναρκωτικά, φίλε. Δηλαδή πρέπει να έχει την πίστη μαζί, το <σταλάβες> Και αφού λέει τώρα, μιλάει. Μα... Έχει πάρει τα 7 καλά και τα 7 κακά του νονού τη, του κοκού. <σταλάβει> δεν βρίσκω 7 καλά, 7 κακά τα έχει πάρει. <σταλάβει> Μάλιστα, άκου. Ε, ε, ε, ε, μιλάει με τον Λάνο και του λέει, μην μιλάτε μαζί μου, λέει αν δεν είστε υπέ... Αυτό να να, να <εχει. εχει> <εχει> που διαλέγει και συνομιλητέ, το τσόκαρο. Ποιο θα μιλάει και μαζί τη, <εχει> μη με ακούσει ο παλαιού πατσόκαρο. Τέλο πάντων, λέγει <εχει> <εχει> Λέ, θα, θα έχει λέει, έσοδα, λέει. <εχει> Γιατί τώρα, φιλέ, <εχει> έχει έσοδα, τα που θα παίρνει. Δεν είναι καλά Δεν κερδίζει το κράτο, παιδί μου, δεν καταλαβαίνετε. Θα κερδίζει περισσότερα από τον ιδιότητα. Γιατί θα τον φορολογεί και θα κόβει από σένα και θα κερδίζει και όλη η είναι γύρω από σένα δεν είναι δημόσιο, δεν τα παίρνει όλα ΔΕΗ. φορολογίες τώρα, δεν τα τα Τι, τι, τι το δημόσιο αυτό, τι έχει το δημόσιο δηλαδή. Τι αυτά που πάνε. Παρακαλώ δεν μπορώ να πω μου γιατί ήμουν στο συνέδριο του Βοταμιού. 5 ευρώ, πεντά ευρώ. Στο λάβριο. Τώρα όμως θα σας δώσω μια πληροφορία σας, παρακαλώ να μην το μάθει Τι λε εδώ για την Εθνική, αφού ένα πράγμα κάνει η Εθνική αυτή την περίοδο έτσι όπω είναι τα πράγματα: Ξεπλένει την έπο, ξεπλένει όλα τα λαμόγια εδώ πέρα, δίνει κύριο στο πέσινα πρωταθλήματα που παίρνει μια συγκεκριμένη ομάδα προσημειωμένα μια ζωή. Ό,τι γίνεται και γενικότερα δηλαδή εν Ελλάδη. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό ρε Μαρκή, δεν θα τίποτα. Τι θε, τρε Μαρκή, σου πω. Εξαιρετικό λογομαντία εδώ δεν έχει αφήσει άνθρωπο. Την προηγούμενη έλεγε ότι θα δείξει τα βυσιά τη πόλη. Πού είναι το κακό να δούμε δύο φίλε. Εδώ και όσοι αγόλοι. Μου, εγώ σου Πού είναι το κακό να δούμε βυζιά, Βυζιά βλέπει και στηλεόραση. Βάλε τώρα για Λεωνόρα, κάποια δεν τα έχει πετάξει. Πλάκα κάνεις. Μένα... κάτσε να βάλω. Συνδεόμαστε απευθεία με τα δικαστήρια και τον πάνω του Μάση για να δούμε πάνω τι γίνεται με την προσφυγή που κατέθεσε η διοίκηση τη ΔΕΗ. Αλλά θα μα πει και για τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από την απεργία των συνδικαλιστών. Είναι το χτεσινό δελτίο, το μεσημεριανό ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Είναι η απεργία των συνδικαλιστών. Η απεργία είναι των εργαζομένων, δεν είναι των συνδικαλιστών. Οι συνδικαλιστέ έχουν εκλεγεί για να αποφασίσουν κάτι, και είναι ένα θέμα βέβαια πόσοι πήγαν να του εκλέξουν. Όλα αυτά σωστά, προβληματισμό, πώ δρούν οι συνδικαλιστέ και, και, και. Όμω η απεργία είναι των εργαζομένων, δεν είναι των συνδικαλιστών. Προφανώ γλώσσα λανθάνουσα εκεί, από κεκτημένη ταχύτητα στο ΜΕΓΑ. Ε, μπέρδεψαν κάτι πάρα πολύ βασικό. Λεπτομέρεια θα μπορούσε να το πει κανεί, αλλά είναι από αυτέ τι λεπτομέρειε που αποδεικνύουν πάρα, πάρα πολλά. Κάπω έτσι φτάνουμε εδώ στο τέλο για την Παρασκευή, και όπω κάθε Παρασκευή έχουμε τι παραγγελίε του λαού, οι οποίε θα αρχίσουν τώρα. Μόλι τελειώσουν, ξεκινάει το μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατέρινα Κρυβοπούλου, και μόλι τελειώσουν και αυτή ξεκινάει η Γιάννα Κανέλ στι 3.30. Γεια σα. Ela... Υπάρχει και στο Σαγόπουλο το τραγούδι που λέει μόνο Σταύρο με λένε που λέει και Αφέντη Τσουτσουλομίτη για το ποτάμι. Εμεί τι θα κάνουμε, πώ θα τον αποκαλούμε. Πώ έλεγε παλιά τον Παπαδρέου σύντροφε πρόεδρε αν ήσουν ένα μέλο του ποτάμι. Εγώ ήσουν ένα μέλο, εγώ θα λε εθελοντή επικεφαλή. Ε, δεν με λένε Σταύρο, μόνο με λένε Σταύρο και Κρυσταύρο και Αφέντη Τσουλομίτη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εν πάση με πτώση εγώ πώ θα τον αποκαλώ τώρα. Μπορεί να σταύρο, μου πει εσύ μπορεί να με λέει Σταύρο. Γεια σου Σταύρο και Κρυσταύρο και Αφέντη. Φαίνει την τσιτσιλομύτη. τιμ Δεν ξαναβούσκω, άλλες Τα, τρα, τρα. Δεν θέλω μύτη να δω. Αυτό, Αυτό το αγαθό είναι μόνο το νερό. Η ενέργεια μπορεί να ζεις και χωρίς ενέργεια. Τα, τρα, τρα, τρα. Με μπεις με σύμπληξα, Τα, τρα, τρα, τρα. Και στην Αθήνα Τα forever. Αν μπορείς τη φάρσα στο γραφείο του για αύριο. Ποια είναι η στο γραφείο του? Που είχε πάρει τηλέφωνο τότε που έλεγε ότι δεν είμαστε Εγώ γραφείου με χάρη ταμιου. Ναι, καλημέρα σα. Καλημέρα. Μήλ των Τερερέε λέγοντα. Τηλεφωνό το τμήμα ιδραιολογία Πανεπιστημίου Αθηνών τη κάνουμε. Καλά, μια χαρά. Ε, σχετικά με τη συζήτηση στην Επίτροπή τη Βουλή που έχει ο κύριο Ταμίλο αυτέ τι μέρε. Με την αφορμή αυτή θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Ταμίλο στο ετήσεο συνέδριο μα για να ενημερωθεί κιόλα για την υδρογία γιατί θα την πίτριξε ένα θέμα. Ε, το συνέδριο είναι 15 Δεκέμβρη, στο ξενοδοχείο Μίδα στην Αθήνα. Σε αυτό το συνέδριο, εμεί εξετάζουμε τη συμπεριφορά του νερού μέσα στο το και τα πετρώματα, καθώς και την προστασία του εδάφους από ανεξέλεγκτη υδροληψία. Οπότε θα θέλαμε και μια τοποθέτηση του κ. Ταμήλου, αν ήταν δυνατόν. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κύριο Ταμήλο πως δεν υφίσταται σαφής διαχωρισμός μεταξύ γεωειδρολογίας, υδρογειονολογίας και γεωλογίας υπογείου νερού.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 Τους σπίτι του δεν και βοβάλες, να Αλλά τώρα τι να καθέσει να κάνουν πισυμονική ανάλυση. Δεν έχει δεν το κάνουν ανάλυση και να μάθουμε να τώρα Έχω κάνει μια παραγγελία από εδώ και τρει εβδομάδε. Τι παρεγγυλέ? Παρεγγυλά, Νικολόπουλο. Ναι. Τέσσερα. Σε αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να απαντήσει ο Υπουργό όπω αντιλαμβάνεστε. Χρειάζεται του Πρωθυπουργού την καθοδήγηση. Και τον πήρε τα... τηλέφωνο και τι είπε. Κάνε το παππί, δηλαδή σταμάτα. Α τον τάξει, δεν πάει yeah. να Την έκφραση και... θέλετε. Μα έχει τον πραγματικό κεμποστάσιο. Πώ? Στα τέσσερα. Σα είπα το πράγμα.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 μαζί αυτό το στάβρο το φωτωράκι να τον βάλεις να λέει 2-3 μαζί αυτό που έλεγε λαύριο το λάμδα μείνει το αύριο και κάτι τέτοια και κάθε φορά που θα λέει θα βάλεις το Clean που έλεγε πολύ νόημα ρο παιδάκι μου το λαύριο πρόσεξε το, λαύριο, αύριο δηλαδή πολύ νόημα, μιλάμε για πολύ νόημα αφαιρούμε το πρώτο γράμμα και είναι το αύριο από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να Έτσι και δεν το πιάσει το χασί σου. Λαύριο, αύριο δηλαδή. Το μυστήριο είναι αλήθει, αλλά το πρόβλημα παραμένει τελικώ άλυτο. Πώ μαγειρεύεται εν τέλει το ραγούρ. Θένια <μιουσίλια> σαν την πειλάδε, το χωριό τα προξίνια. Τώρα μοιαν θέλω μένου, κι αν δεν θέλω Και πάνω από μια το μήνα, δεν έχει νόημα μόνο και μήνα. Θα πληρονόμαστε μια βράτω και θα αρχόμαστε να λέμε σε επιστημονικό να, να μορφωθούν <laughs> επιστημονικά. Με θα πάρω πέντε Λοιπόν, παραγγελιά για αύριο. Το χαραμοφάι βάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκι να λέει κάποιες ατάκες και σου, είμαι και να yen Γεια σου, Είμαι ο Κυριάκο Μητσοτάκι. is the earth and everything and more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 Κι αν θέλει κανάμιλι πώ να μιλώκα, το, κα... το κακοτάζει και βάζεται το κακοσάλετε σε... <συστά> να βάζετε τα μήλο. Μπορεί να πάσει σε ένα χωριό και να ζει με τη λάμπα που ανάμεσα με παλιά και χρειάζεται στο ρεμά το παλιά. Στο σπίτι του κακοσάλεσε Δεν ματάξαν γερμανών. Και σου πώ αγαθό είναι μόνο το νερό, η ενέργεια μπορεί να ζει και χωρί ενέργεια. Στάνει και βοβατέ. Να γίνουν όλα ρήμα δυο <σχερ> Με σαν παραμύθι, θα τα βρω μπαστόνια δίθεν Παραλέγω να πιστέψω τον κομπάρο τον Ξιφτήλα <σχερ> Παρασκευή αφιέρωση αυτό που έπαιξε μόλι. Τον κύριο, ε. με τον παππούλι, βέβαια. Με τον αντάρτη πρώην Πασόκων ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Αν κάτι ευθύνεται για την κατάρτια τη σημερινή, είναι αυτή. Αποστάλει, λοιπόν, να κάνω, παρακαλώ, μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Κάνε. Εχθές είχες ένα πρώην Πασόκο και Ριζέ, ο οποίο να πω δεν μιλάς, ωραία, Για στα σακόλια Μα μυρίζουν για σημιά Κοίτουνε φως στην ομόνια Μια κουλόνια γαλλιακιά Τι είναι εκεί Εδώ πήρατε την. Ορισμένε φορέ, αδελφέ μου, ναι. δεν ακούγεσαι, δεν μπορεί να σε ακούσει άνθρωπο. Γιατί? το στόμα που έχει, ένα νοικοκύριο, ένα οικογενειάρχη, ό,τι φορά. Πρώτη φορά. Κύρια και νοικοκυρέη. Είσαι τόσο αειδιέστατο ορισμένε φορέ, κανένα δεν σε βοηθάει να ξεπεράσει ορισμένα πράγματα. Τι σα ενόχλησε, που μίλαγε με την κοπέλα προηγουμένω. Τι τη έλεγα. Έλα μου γρή, γελά εκείνα, γελά τα άλλα. αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να σοκάρεσαι, ε. Κάποτε με κάποια που λε γελάμε. Αλλά ορισμένες φορές είσαι τόσο άθλιος που δεν, δεν το έχεις καταλάβει. Δεν σου έχει δει κανέναν, δεν έχεις έναν βίλογο εκεί μέσα. Τίποτα, δεν με προστατεύουν. Να ρωτήσω τι ψηφίζατε. Μαλλικήτα ψήφισα, Σύριζα ψήφισα. Πουβού που έχει ξεσκιστεί εναντίον του. Καλά, Σύριζα ψήφισε τώρα. Εξού και νοικοκυρέω. Τα προηγούμενα, άσε ξέρο. Πέταξα και το τάγαρι. Γεια, Μπαϊτζά. Και όλα το χωριό τα πετζά. Πέτρα, γιάσκα και τεκλέτσα Κύριο Λοπέντερ, πως θέλεις ο Κουκουέ Που εμείς προερχόμεθα από εκεί Εσείς? Ναι ρε μαλα Ο πατέρας μου οναχολέζο μου να Άσε τι έκανε ο πατέρα σου, εσύ πε έκανε, Τα έχει περάσει από χαριλάου. δεν και αγόρια και τον Μην με το τι έκανε ο πατέρα σου. Άστα αυτά, ε, τα ξέρω εγώ αυτά. Πες, ο πατέρας μου αντάρτη, άρα και εγώ αντάρτισε επαναστάτη. άσε μας. Ε, Με τον τρόπο σου να δεξιά, τρέπεσαι, Στο Πασόκ, πώς το έχεις ρίξει. Εγώ. Ναι. Όσο ήταν ο μα... Πε τα παιδί μου που μου λε από το κουκουέ και αυτά σου, Άστα! Πγια από την τουλάπα! Ακού! Ναι, ναι, πολύ καλά! Εγώ δούλευα στου ηλεκτρικού σιδεροδρόμους. Ανθρέλεις, σου λέω και το εμπόνιμό μου! Δεν χρειάζεται, ποιος σε έβαλε με βίσμα, πες μου! Μαλάκα, ήταν εκεί σας μάργης! Ποιο? Ο πατέρας μου! Πάλι ο πατέρας σου και εκεί! Ήταν σα μάργης, ρε μαλάκα! Άρα μπήκες με τι πλάτε του πατέρα σου, κατάλαβα φίλε Νικοκυρέγια, πες μου παρακάτω! Το σπίτι του καγκουσάλε. <ΣΣΣΣ> δεν ματά ξαναγερνώ! Γτάνε και βοβαρε να γιάνων όλα ρηματιό. Κατά τάρα, ποιο βοηθά, είπατε με τη στάστου να μένει δεξιά στα πράγματα. Φίλε πρώτη πασόκει, δεν ΣΥΡΙΖΑ. Α, εντάξει, εντάξει. Ε, Αυτό ε, δεν το θυμάμαι ε, καλά. Ε, το κουκουέ που ήταν ο πατέρα σου, άρα και εσύ ε, κουκουέ. Ε, κουκουέ ε, αλλά μετά ψήφισε Αντρέα ε. και τώρα ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα. Να είσαι καλά. Πόσο χρονών είσαι, Ζωή να έχει. Να είναι καλά η κυρία, θα προσέχω. Ευχαριστώ πολύ τα φιλιά μου. Τι να είμα... Να του δίνετε τα χάπια έγκαιρα. Τα χάπια θα παίρνω μόνο ρε. Δεν τα παίρνει την ώρα που πρέπει και όσα πρέπει. Ε, εσύ, νομίζω ότι πολλέ φορέ, το χιούμορ είναι τόσο φτηνό το Τι φάει έχετε σήμερα Έχουμε ψάρει τι έχουμε σοβέτι, Τι ρωτάει